έπρεπε να προσέξουμε για κύμα τυχών ανατιμήσεων μετά τον κίνδυνο ε, ανόδου των τιμών των υγρών καυσίμων και δεν μιλάμε φυσικά μόνο για παρατήρια αλλά για διάφορες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν αθόρυβα και με τρόπο ενδεδειγμένο οι υπηρεσίες ε, ήταν έξω στην αγορά κατέγραψαν τιμές διάφορων προϊόντων και αυτό θα συνεχιστεί όλη τη διάρκεια είναι πολύ σημαντικό να το λέμε Αφενό μεν για τον επιχειρηματικό κόσμο ότι δεν πρέπει επουδενή προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν ή υπήρχαν φυσικά οι προηγούμενες τιμές των γαυσίμων να ανατιμηθούν. Αυτό είναι δεδομένο και βέβαια ένα θετικό στοιχείο και με αυτό θα κλείσω τη συγκεκριμένη ενημέρωση αφού δεν επιτρέπεται να πούμε κάτι παραπάνω. Φαίνεται να εκτονώνεται η κατάσταση και το ελπίζουμε, ούτως ώστε πρώτον πυλών της νέας τουριστικής περίοδου, γιατί μετά τις γιορτές εδώ στα νησιά μας όλοι προετοιμάζονται για την επόμενη τουριστική περίοδο, την οποία ευχόμαστε να είναι μια περίοδος καλή για όλο τον κόσμο, να έχουμε και τις ανάλογες τιμές κανονικές χωρίς ανατιμήσει. Παρατηρήσατε κύμα η μάνα ίσεων, πράγματι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Πάντως υπάρχει καταγραφή τώρα εξελίσσεται το φαινόμενο και με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να το μεταφέρουμε και προς όλους ότι μια υγιής λειτουργία της οικονομίας δεν χρειάζεται να έχει το φόβητρο του ελεκτικού μηχανισμού γιατί θα περάσουμε ούτε ή να μείνουν οι τιμές εκεί που είναι εφόσον δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποίησεις από εκεί και πέρα. Αν νέο προϊόν ή οτιδήποτε έρθει που επιφέρει αυξομείωση τιμών τότε αναλόγως να ενεργούν και επιχειρήσεις.